Στοίχη 34. «Η συμπεριφορά των Αποστόλων και των Πιστών, απόδειξη της Αναστάσεως των Νεκρών». 29. Τέτοιο ένδοξο μέλλον και τέτοια Ανάστασης μας περιμένει. Διότι αν δεν ανασταίνονται διόλου οι νεκροί... Τι θα κάνουν και ποιον ωφέλη θα έχουν όσοι αβάπτιστοι μέχρι των τελευταίων των στιγμών δέχονται να υποστούν το βάπτισμα του μαρτυρίου και του αίματος και θυσιάζουν τη ζωή τους με την ελπίδα και πίστη ότι θα ενωθούν με την εκκλησία των πεθαμένων, οι οποίοι όμως είναι ζωντανείς στους ουρανούς και μίαν ημέρα αναστηθούν Προ τι βαπτίζονται το βάπτισμα του αίματο, αφού με αυτό δεν πρόκειται να έμβουν στην Εκκλησία που αποτελείται από ζώντας ανθρώπου, αλλά εμβαίνουν δι' αυτού ει Εκκλησία νεκρών που δεν θα αναστηθούν ποτέ, 30. Προ τι και εμείς οι Απόστολοι να εκθέτουμε ενισχύνδυνο τη ζωή μα ει κάθε ώραν. 31. Κάθε ημέρα αντικρίζω κινδύνου τη ζωή τέτοιου, που χάνω κάθε ελπίδα ότι θα αποφύγω τον θάνατον. «Και έτσι κατά πρόθεση, πεθαίνω κάθε ημέραν, με την κάφυσην την οποίαν έχω δια διαμέσου δια μέσου της και χάρτο του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας». 32. Εάν από ελαττήρια και υπολογισμούς που κάνουν οι άνθρωποι, οι οποίοι ζητούν επηγείους τιμάς και απολαβάς, εκκινδύνευσαν να κατασπαραχθώ μαχόμενος τη θηρία την έφεσον, τι εκέρδεις από αυτό» Εάν οι νεκροί δεν τότε σε εφαρμόσομαι εκείνο που λέγουν οι άπιστοι και οι ληστές. και ασπίομεν, διότι αύριο πεθαίνομαι. 33. Μη πλανάτε τον εαυτό σας με ψέματα και μη συναναστρέφεστε με τους παλαιούς φίλους που είχετε όταν είστε ειδωλολάτρες. Μη λησμονείτε ότι διαφθήρουσε τα καλά ήθη ε στην αναστροφέ. 34. Συνέλθετε στον εαυτό σας όπως είναι και συμφέρον σας και μία μαρτάνετε. Σας κάνω την προτροπή αυτήν διότι μερικοί λόγω της απιστίας των στην Ανάσταση έχουν άγνοια της δυνάμεως αλλά και της δικαιοσύνης και αγαθότητος του Θεού Σας ομιλώ έτσι για να εντραπείτε